και μου έδειξαν ο άγγελος ποταμών γεμάτων από νερό που δίδει ζωήν αθάνατον, και ο ποταμός αυτός το διαβηγής και λαμπρός σαν το κρίσταλλον και έβγαινε από τον θρόνον του Θεού και του αρνίου, σύμβολον της ζωοποιούσης τα πάντα Θείας Χάριτος. 2. Και στο μέσον της πλατείας της πόλεως και του ποταμού, δένδρων ζωής που τριγύρω και απ' εδώ και απ' εκεί, εποτίζονται από τον ποταμό και έβγαζε 12 φορά καρπούς, Κάθε μήνα η καρποφόρη κέδιδε των καρπών του, σύμβολον του Χριστού, η μετά του οποίου ένωση και κοινωνία θα μεταδίδει την ζωήν την μακαρίαν και αθάνατον, εις τα εκ των καρπών του δένδρου τρεφόμενα τέκνα του Θεού, τα δια της πίστεως υιοθετηθέντα. Και τα φύλλα του δένδρου θα χρησιμοποιούνται δια τους εξεθνών πολιτευθέντας κατά των νόμων τη συνειδήσεως, μη γνωρίσαντας όμως το Χριστόν και μη αὐτοῦ. 3 και δεν θα είναι πλέον εκεί οσδήποτε αφορισμός ή έξωση σαν αυτήν που έγινε άλλοτε από τον παράδισον. Και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θα είναι μέσα στην πόλη αυτήν και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν. 4. Και θα είδουν το πρόσωπό του και τη δόξαν του και θα φέρουν το ονομά του επι τον μετόπον τον, όχι μόνον η δήλωσιν ότι είναι κτήμα του αιώνιον αλλά και διότι η δόξα του ονόματός του και του προσώπου του θα καθρεπτίζεται και στα ειδικά των πρόσωπα. 5. Και νύχτα δεν θα είναι πλέον και δεν θα έχουν ανάγκη να φωτίζονται από το φως λίχνου υλικού και από το φως του ηλίου, διότι Κύριος ο Θεός θα ρίψει το φως του επ' αυτών και θα τους λαμπρίνει και θα βασιλεύσουν στου αιώνα των αιώνων. 6. Και μου είπε ο άγγελο, αυτοί οι λόγοι που περιέχονται εις ολόκληρον των βιβλίων είναι αξιόπιστοι και αληθεί, και ο Κύριος και ο Θεός των πνευματικών χαρισμάτων των προφητών απέστειλε των άγγελών του που εμεσολάβησε για να καθοδηγηθείς για να δείξει στους δούλους του τα πιστά μέλη της επηγής στατευωμένης εκκλησίας εκείνα που σύμφωνα με το θείο σχέδιον πρέπει να γίνουν γρήγορα. 7. Κι δου έρχομαι γρήγορα λέγει ο Χριστός «Μακάριος είναι εκείνος που φυλάται τους λόγους της προφητείας που περιέχονται στο βιβλίο αυτό». 8. Και είμαι εγώ ο Ιωάννης που ήκουα και έβλεπα αυτά και όταν τα ήκουσα και τα είδα έπεσα να προσκυνήσω εμπρός στα πόδια του Αγγέλου που μου τα έδειχνε. 9. Και μου είπαν εκείνο: «Πρόσεξε, μην κάνεις αυτό που σκέπτεσαι». Είμαι σύνδουλο ειδικό σου και των αδελφών σου των προφητών και σύνδουλο εκείνων που φυλάτουν τους λόγους του βιβλίου αυτού. Τον Θεόν προσκύνησε. 10. Και μου είπαν ο Χριστό δια του Αγγέλου, μη σφραγίσει και μην κρατήσει μυστικού, αλλά δημοσίευσε τους προφητικούς λόγους του βιβλίου αυτού, διότι ο καιρό τη πραγματοποίησε πλησιάζει. 11. Κανενό η θέληση και η ελευθερία δεν βιάζεται, Ας κάνει ο καθένας ό,τι του αρέσει. Εκείνος που αμαρτάνει, αν θέλει, ασαμαρτήσει αμαρτήσει ακόμη. Και εκείνος που είναι ακάθαρτος από τα ρηπαρά έργα της σαρκός, ας γίνει περισσότερον ρηπαρός, αν του αρέσει. Αλλά και ο δίκαιος, ας επιτελέσει έργα δικαιοσύνης και αρετής περισσότερα. Και ο Άγιος, ας αγιαστεί ακόμη. 12. Ιδού, έρχομαι γρήγορα. Και των μισθών με τον οποίο θα ανταμείψω του ειδικού μου, τον έχω μαζί μου, διαναποδώσεις τον καθένα όπω είναι το σύνολο των έργων των. 13. Έχω δικαίωμα να κρίνω και ανταμείψω τον καθένα, διότι εγώ ή Ισού είμαι το Α και το Ω, ο πρώτο που προπάσει κτήσεω υπάρχω και ο έσχατο που θα παραμένω πάντοτε. Είμαι η δημιουργική αρχή των κτισμάτων και το τέλο και ο ύψιστο σκοπό αυτών. 14. Μακάρι είναι εκείνοι που εκτελούν τα σεντολά του Χριστού, λέγει ο Άγγελο, διανένε παντοτινών και διαρκέσει στο μέλλον το δικαιωμάτων να τρέφονται από των δέντρων τη αιωνίου ζωή και να έμβουν ανεμπόδιστα από τι πόρτε τη την ουράνιον πόλη. 15. Έξω και μακράν από την πόλη είναι οι σε τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φωνεί και οι δολολάτρε και καθένα που αγαπά και πράτει την πλάνιν και το ψεύδο αμαρτία. 16. Εγώ, Ιησούς, έστειλα τον Άγγελόν μου για να μαρτυρήσει εσά όλα αυτά που περιέχονται στο βιβλίο, για να αναγνωστούν και γνωστοποιηθούν εσά εκκλησίας. Εγώ είμαι ο γνήσιο του Δαβίδ και κληρονόμο των Επαγγελιών που εδόθησαν ει αυτόν από τον Θεόν. Εγώ είμαι το άστρον, το λαμπρόν τη Αυγή που φέρνω την αιωνία και ανέσπερον ημέρα τη αιωνίου ζωή. 17. Και το πνεύμα που εστάλει και μένει στην Ήμφή και η νύμφη εκκλησία που εμπνέεται από αυτό λέγουν «Έλα νυμφίε». Και καθένας που ακούει τους λόγους της προφητείας α είπε και αυτός «Έλα νυμφίε». Διότι ο Χριστός είναι νυμφίος όχι μόνον για την εκκλησίαν ολόκληρον αλλά και για τον κάθε πιστόν χωριστά. Και εκείνο που διψά και αποθεί των νυμφίων και την ζωήν και την χαράν που μεταδίδει αυτός α έλθει. Όποιος θέλει, ας πάρει δωρεάν νερό που παρέχει την αιώνιον ζωήν. Δεκαοκτώ. Εγώ, Ιωάννης, διαβεβαιώ καθένα που ακούει τους προφητικούς λόγους του βιβλίου τούτου, ότι αν κανείς τολμήσει να προσθέσει σε αυτά, θα προσθέσει ο Θεός επάνω του τα σπληγάς που έχουν γραφεί στο βιβλίο αυτό. Δεκαεννέα. Και αν κανείς τολμήσει να αφαιρέσει από του λόγου τη προφητείας αυτή. Θα αφαιρέσει ο Θεός την μερίδα Του από τον δένθρον της ζωής και από την πόλη την Αγία. Κανεί σα μην αφαιρέσει τίποτε από αυτά που έχουν γραφεί στο βιβλίο αυτό. 20. Λέγει ο Χριστός ο οποίος μαρτυρεί αυτά που εγγράφησαν στο βιβλίο τούτο. Ναι, έρχομαι γρήγορα. Αμήν. Γέννητο, έλα Κύριε Ιησού. 21. Η χάρη του κυρίου Ιησού Χριστού να είναι με όλου του Χριστιανού. Αμήν. Τέλο του 8ου και τελευταίου βιβλίου τη Κενή Διαθήκη Αποκάλυψη Ιωάννου με τα συντόμου ερμηνεία υποπαναγιώτου Παναγιώτου Νίτρα, Εμπέλα, εκδόσεις Μπέλα, εκδόσει αδελφό τη Σωτήρ. Σύνολο σελίδων ολοκλήρου τη Κενή Διαθήκη 1042. Η ηχογράφηση τη Αποκαλύψεω του Ιωάννου έγινε το Μάιο του 1995.